Ωραία, εδώ δημιουργήθηκε ο πειρασμός να κάνω μία... Οχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. δεν θα το μετασνιώσεις. Ήθελα να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πάλι τη τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ τον Τζόρκια Γκάμπερ, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους εν ζωή, ο οποίος μας μίλησε για κάτι σχετικό, για αυτό το λέω αυτό. Μίλησε για την δύο έννοιες που ήταν το Constituent Power και το deconstituent constituent Power. Destituent. Και είναι ενδιαφέρον ότι το Destituent και το De-Growth έχουν το ίδιο πρόθεμα, έτσι. Και είχαμε αναρωστεί πολύ για την ελληνική μεταφορά αυτή τη έννοιας και συμφωνήσαμε μάλλον σε αυτό που είχε πει ο Δημήτρη, που είναι η αποσυντάσουσα εξουσία, δηλαδή το άδειασμα. Και μίτσος να λέγεται, να καταλαμβινόμαστε αυτό. Γιατί, όχι πραγματικά συγγνώμη που πετάγουμε έτσι, αλλά το δεκομένοι είναι ότι ο πρώτος που προστάθησε να βάλει αυτήν μια φεροδία κάτω, ας πούμε, ήταν λατού, ο οποίο γάλλος και το βγάλει στα αγγλικά, στα γαλλικά, Σημαίνει κορασία ανάπτυξη, άρα δε... το πήραν οι Εγγλέζοι το κάνουν de-growth και όχι de-development. Γιατί δεν μπορεί να πάρει δύο τίτλοι Το παίρνουμε εμεί οι Έλληνε, οι Όγκοι, <σταλείς> οι άνθρωποι, ας πούμε, και προσπαθεί το de-growth και το λέει από ανάπτυξη. Το οποίο είναι ωραίο, γιατί είναι προφορικό όρο. Αν κάποιο δεν το ψάξει, θα σκέφτεται πριν Από ανάπτυξη σταματάω ότι κάνω και πάω μπροστά πίσω να γίνω ο πούμε. Ενώ δεν είναι αυτό. Λοιπόν, ε, προτείνω ερωτήσει να γίνει στο τέλο. Δεν συμφωνείται, να μην έχετε διάτευση. Η επόμενη ομάδα, λοιπόν, είναι η νέα Βυνέα, με